Το σπίτι μου έχει αδιάσει τα δώρα σου Το σώμα σου αδειάζει το σπίτι μου Η βάρκα που φεύγει από το σπίτι μου έχει μια τρύπα Είναι μικρή και στρογγυλή Ας βάλεις τη μύτη σου τρύπα Ας ουφήξεις, σας κλιστρίσεις και ας περπατήσεις Τον αφρό θα κολλήσεις Ας κολλήσεις